να κάνουμε όλο τον κόσμο να στρέψει το βλέμμα του στην πατρίδα μας. Πάλι. Να στρέψει το βλέμμα του στην πατρίδα μας. Πάλι. Πάλι. Πάλι. Πάλι. Πάλι. Με, Με ποιον τρόπο. Με τον τρόπο που είχε Με στρέψει διάφορους. το 2004. Την τραβάμε; Η Πατρίδα μας λείτωνε αυτό τι να στρέψουμε τραβάμε... ναι, την πατρίδα είναι ευκαιρία. Ναι. Θα βάλω Τι αυτό το πράγμα τάξη. Ως... Χρησιμεύει η πατρίδα για να προβάλλονται κάποιοι. Ποιο θα αντίσει τη Γιάννα. Δεν ξέρω. Γιορτάζουμε τα 200 τα χρόνια. Δεν τα ξέρω, δεν τα ασχολούμαι με αυτά. Ε, καλά. Είμαι λίγο πιο σοβαρό. Γιορτάζουμε τα 200 χρόνια και καλά κάνουμε, να το θυμηθούμε, είναι σημαντικό, αλλά όλοι οι λαοί κάνουν τέτοιε γιορτέ. Όχι όλο ο πλανήτη του δει γιορτάζουν. Ε. Γιατί είδαμε τη Γαλλία, όταν... που τη Γαλλία υπήρχε λόγο, γιατί έγινε και Επανάσταση. Αλλά βλέπουμε άλλου λαούς που θα γιορτάζουν τα 100 ή 200 ή 300. Η Ελληνική Επανάσταση. Ναι ρε παιδί μου, η Γαλλική είχε αντίκτυπο. Πάλι μεγαλύτερο. αν θέλει πάλι, πάλι κατά των Ελλήνων. Επειδή είμαι Έλληνας, τα λέω όλα αυτά ακριβώς. Να γιορτάσουμε, δεν είπα να μην γιορτάσουμε. Να γιορτάσουμε. Αν και πάντα εμένα σε αυτά μου αρέσει να... στις αναδρομέ, είτε τις προσωπικές, είτε τις κοινωνικές ή τις συλλογικέ να αναζητούμε τις σκοτεινές περιόδους και να τις συζητάμε. Νομίζω αυτό ε, είναι θα καλό. Δεν πούμε και τις σκοτεινές περιόδους, αυτό βοηθάει το διάλογο, τη σκέψη που θα την ναι. πάει παραπέρα κτλ. Στην δεν θα κάνουμε τη σκοτεινή, τι θες να κάνουμε. Και τι θα κάνουμε τι τη Γιάννα. Την ώρα που πυροβόλησαν στον κόλο, δεν που στο τον άλλον από τον κόλο, πάλι από, από τον κόλλο. Λοιπόν. <laughs> τι γίνεται, <laughs> το είχαμε λίγο. Ε, με το ε, να ακούσουμε το πλήρε κείμενο τη Γιάννας γιατί έδωσε μια συνέντευξη χτε και μάθαμε ότι τα κάνουμε όλα αυτά για να μα ξανακοιτάξει ο κόσμο, όλο ο πλανήτη. Τι μεγαλομανία είναι, πότε θα γλιτώσουμε από αυτή τη μεγαλομανία, μπορεί να μου πει. Μικρό λαό, αλλά. αλλά μεγάλη... Όταν το βγάλουμε έξω και το μετρήσουμε. Μεγάλη η μανία. Μεγάλο ο λαό. Ναι. Ένα εγχείρημα όμω που αφορά όλου μα και που θέλουμε να κουμπήσει την καρδιά και τη ψυχή κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Και όχι μόνο αυτό. Θέλουμε να κάνουμε όλο τον κόσμο να στρέψει το βλέμμα του στην πατρίδα μας. Πάλι. Πάλι. Να προκαλέσει η Ελλάδα το θαυμασμό όλων. Όχι μόνο για το μοναδικό ιστορικό της φορτίο. Αλλά για τη σύγχρονη δυναμική της. Και όλα αυτά μέσα σε ένα πλέγμα δράσεων σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας που πιστεύουμε, πιστεύουμε ότι θα γεμίσει τους Έλληνες και με χαρά και με περιφάνεια. Θέλουμε χαρά και περιφάνεια, έχουμε ανάγκη. Μπράβο. Αυτό όλο που σκοπεύει να το κάνει την ώρα που νεκρώνουν τον πολιτισμό. Α πούμε. Καλά, του χρόνου, δεν του χρόνο που θα έχουν πεθάνει. Okay. Okay. Yeah. Θα, και, θα έχει ανοίξει. Θα το γιορτάσουμε μα περαιτέ. Πώ θα έχουν μείνει στον ή παιδί μου. Θα έχουν μείνει. Για του καλλιτέχνε. Α του καλλιτέχνε. Είστε μια χαρά δεν. Πώ θα το έχουν διότι. γυρίσει άλλε δουλειέ. Θα κάνουμε, δεν έχει σημασία η καλλιτέχνη, δεν έχει σημασία ο λαό, δεν έχει σημασία η αφορμή ή για να έχει σημασία. να έχει Να στρέψει ο πλανήτη στα φωτα πάνω. Της. Όσο ο πλανήτη δεν έχει στρέψει στα φωτα πάνω μα ξανά. Δεν κύκλος. Όχι, και μετά το τελευταίο διάστημα, τόσα μνημόνια, χωρί καμιά αντίδραση ποιο άλλο λαό. Ναι. Σεφίζα τότες... ψηφίζαμε τον ένα μετά τον άλλο που θα φέρει το κοινούριο μερικό. Για κανένα Για να μην φέρει κανένα μυμώνια. Το Γιώργο, τον Παπαδρίο, τον, τον, τον, τον είχαμε ψηφίσει για να μην μπούμε ποτέ στο δουνουτού. Έλεγε ότι είναι πολύ κακό να μπούμε στο δουνουτού. Yeah. Και μα έβαλε στο δουνουτού. Hey, τα πράγματα. Το έτσι. Σαμαρά το ψηφίσαμε για να μην έρθει δεύτερο μνημόνιο. Και ήρθε, έφερε δεύτερο μνημόνιο. Το Τζοτζίπρα. Αφήστε το συζητήσουμε, δεν, δεν λέμε τίποτα. Το Τζίπρα, τζίπρα για τζίπρα. να το σκίσει. <laughs> Όχι μόνο. Κυρίως. Να ανατρέψει τι αγορέ, να ανατρέψει το νότο τη Ευρώπη, να ανατρέψει το βορρά της Ευρώπη. Ε, δεν είναι ίδιο όμω. Να μην ξεπουλήσει την ίδια. χρόνια έφερε άλλου είδου μνημόνιο και με το πει στον κρόταφο. Λοιπόν, στους Ολυμπιακούς στο Ωραία, τότε, ναι, πάμε, στην ναι, τότε. τελετή έναρξης που τις τελετές έναρξης βλέπουν δισεκατομμύρια τη θέα το Μητσοτάκη Ο το φέραμε τότε. για μη μνημόνιο, <laughs> να ξέρουμε. Το τον φέραμε, ναι, για καλό και κοίτα τι έχει γίνει Ωραία. ένα χρόνο τώρα τι έχει συμβεί. Εδώ, Πάει Αντορίνο Πάει το, Πάει επίσκεψη στη Σαντορίνη. Ναι. Να σηματοδοτήσει τον τουρισμό, να γίνουν τα πλάνα, τα σωστά και κτλ. Να δώσει το μήνυμα. Άδιεν η Σαντορίνη, αυτό πάει. Δεν έχεις έχει σημασία την Σαντορίνη. Η Σαντορίνη έχει ένα ηφαίστειο ανενεργό εδώ και πάρα πάρα πολύ Θα δούμε χέρο και κάτι κουνήματα τα έκανε πριν λίγο καιρό Κάτι είχε αρχίσει να δει σαν ασχετή, να να το ηφαίστειο Τώρα με την παρουσία του... Μην το unexpectedly... τσικλάντε και αυτό Και πάτε με Κιλιάκους εκεί Θα μπορούσε <hel 85> να πάει σε ένα γειτονικό νησί Και να με φωτομοντάζ να κάνουμε τις φωτογραφίες με τη Σαντορίνη Όχι θέλει να πάει στη Σαντορίνη εκεί Yeah. Καλτέρα, να φαίνεται το ηφαίστειο από πέρα, από απέναντι. Αντίο. Αντίο. Ατλαντίδα και όλα τα υπόλοιπα. Θα είμαστε εδώ να τα καταγράφουμε. Λέγαμε για του Ολυμπιακού yeah. ότι είχαμε κάνει την τελετή ενάρξη τότε. Αχ, τι ωραία. Χιφέτι ναι, ναι. ντούπα στη, στη λήξη. Αλλά στην τελετή, αν θυμάσαι, συνήθω οι πρόεδροι των οργανωτικών επιτροπών και ο πρόεδρο τη Διεθνού Ολυμπιακή Επιτροπή ανεβαίνουν κάποια στιγμή σε ένα να μιλήσουν. Ευχαριστούμε, Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Ah. Θυμάσαι πω είχε ξεκινήσει αυτό που κατέβαινε από τα σκαλία, ο, Ζάκρο. ο Ζάκρογκ. Ο Ζάκρογκ από το ένα σκαλία, από τη μια πλευρά, κερκίδες, η Κερκίνηση. Και Γιάννα, πάνω, αυτό το φινότο τσίτι που, που, που βγήκε, κάναμε ντροπή, γίναμε στον όλο τον κόσμο. Ναι, ε, ένα δεύτερο που έλεγε ότι λέει ένα ζευγαράδε φοράει τέτοια. Όλοι <laughs> κατέβηκαν, όλοι, σε όλου του Ολυμπιακού περνούν. Δίνουν μια απόσταση για να πάνε στο βάθρο, 10-20 μέτρα. Εμεί σκαλιά, ναι, φώτα. Ποιο Μιλάνγκ. <laughs> <laughs> Ποια σκάλα του κατέβαινε, κατέβαινε η Γιάννα. Οπότε. Με το που θα γίνουν οι, του χρόνου οι εορτασμοί. Αν όρτας. μπορούσε, θα ανέβαινε κιόλα. Ε, καλά, ναι. Με το που θα γίνουν του χρόνου οι εορτασμοί. Ε, θα γίνει μια αντίστοιχη τελετή, φαντάζομαι, για να είναι όλο ο πλανήτη πάνω στραπέζι. Πώ αλλιώ. Θυμάσαι την Πιόρκ που ήταν να ναι, τραγουδήσει δεν άνεξε, και δεν ανέβηκε το φόρεμα. Ναι, ήταν να ανέβει το φόρεμα 20 μέτρα. Όχι, ήταν ναι. να ξεδιπλωθεί τι. σε όλο το, την αρένα κάτω του γήπεδου. Ναι, εκεί κάπω ανέβαινε ψηλά. Αυτή ναι, ναι, ναι, ναι. ήταν τέτοιο. Δεν ήταν. το κάνει αυτό αρχικά. Ναι. <laughs> <laughs> το είχε δοκιμάσει τι πρόπε, το χαιρότερο μόλι και το χάλασε. Και δεν έγινε στο κανονικό. έγινε στο κανονικό. Τώρα θα ακούσουμε, το έχουμε ξαναπαρουσιάσει, αλλά πώ θα γίνει η τελετή έναρξη των 200 ετών του χρόνου. Και τώρα καλείται στο βήμα η πρόεδρος της Επιτροπής ελάς 2021 κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου Αγαπητοί φίλοι θεατές από όλο τον κόσμο η proéros της οργανωτικής epitropis Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη Schwarzamis, spectateur du monde entier, la présidente du comité d'organisation Greece stands before you. And this is this new Greece that we want you to discover. Greece is going to fire the world's imagination. Καλλιδά. Η Ελλάδα είναι εδώ. Ελευθερία ή, Ελευθερία ή θάνατος. Απόψε γράφεται ιστορία. Πριμέναμε πολύ αυτή τη στιγμή. Ας το χαρούμε λοιπόν. Και ας γιορτάσουμε μαζί να γιορτάσουμε με όλο τον κόσμο. Ελευθερία ή κάβλα. Τούτο το πράγμα ως πότε να τραβάει έτσι. Η Ελλάδα είναι εδώ. Ως πότε να τραβάει έτσι. Ως πότε να τραβαει έτσι. Βαγγέλη! Γιάννα! Βαγγέλη! Γιάννα! Κούλα! Χαλαμπέ! Κούλα! Κούλα! Βαγγέλη! Κούλα! Γιάννα! Κούλα, κούλα, κούλα, κούλα, κούλα! Η Ελλάδα είναι... Κάβλα! Κάπως έτσι θα η τελετή. Έτσι, αυτό είναι ένα πολύ μικρό δείγμα. Σποίλερ. Ναι. Ένα σποίλερ. Είναι, είναι σαν να λέμε. σαν να διαφημίζουμε τη νέα σεζόν. Ναι. <σική> <έρχεται. σίλωσι> Με αυτόν τον τρόπο διαφημίζουμε τη νέα σεζόν που έρχεται 2020-2021. Ναι. ναι Στη συνέχεια <σίλωσι> του 2019-20 <2020, σίλωσι> που ήταν κάπω. Πανηγύρια. Πολλέ χαρέ, πολλά πανηγύρια. Ε, ανοίγουν και τα πανηγύρια. Ανακοίνωσε ο αρμόδιο ημικρό. Α. Ναι, Ο κύριο Παπαθανάση. ανακοίνωσε... Το έχει πει και ο Άδωνη. Το έχει πει ναι. Αλλά από παθανά σήμερα που βγήκε το είπε κάπω και έδωσε και αυτός μια εικόνα. Η κυβέρνηση θέλω θα είναι ακούσε... σε καλές τιμές εκεί. Είναι που είναι για τα πανηγύρια. Ναι. Εκεί θα την έχουμε προφανώς, τώρα και προφανώς. νόμιμα. Ή πηγαίνει το Αστανιά Αγία Πάμε να την πάρουμε μαύρη. Όχι, θα μπορούμε να την χαρούμε κανονικά. Αλλά άκου πως ο υφυπουργός περιέγραψε πώς θα γίνονται τα πανηγύρια. Πάντως θέλω να σας πω ότι το, το αίσθημα της ατομικής Ευθύνη πριτάνευσε σε όλα, όλους αυτούς τους μήνες και όλοι, όλες και όλοι οι Έλληνε έχουν τηρήσει τους κανόνες γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε και εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά θα τηρηθούν και στο κομμάτι των πανηγυριών Καταρχά δεν θα έχουμε, θα έχουμε διαφορετικούς κανόνες εκεί θα έχουμε μόνο καθήμενους και αυτός που διοργανώνει το πανηγύρι είναι υπεύθυνος να τηρήσει συγκεκριμένους κανόνες. Λέει εδώ Παπαθανάση, θα είναι όλοι καθήμενοι. Τι πανηγύρι είναι αυτό που θα είναι όλοι καθήμενοι, στα τραπέζια τιμωρία. Πού σηκωθεί κανεί, θα χορέψει. Πώ θα... θα γίνει. Θε να πα τουαλέτα. Δεν θα πα. Καθήμενο θα είσαι. Εκεί που το, πανηγύρι, το, το μότο του πανηγυριού είναι γουρνοπούλα σε σούβλα και σηκώνει ένα χόρι. Χώρο ελεύθερο, κρύα μπύρα. Εδώ. Το μισό μα το φάγανε. Καθήμενο λέει. Τι καθήμενοι. Θα είναι όλοι δηλαδή 200 άτομα σε μια πλατεία καθήμενοι. Και, θα και τι θα κάνουν. <laughs> <laughs> του γουρούν να γυρνάει. Καθήμενο πιάνεσαι. Και θα κούσει τι μουσική. Θα κάνει ας πούμε. το κλαρίνο, άλλο πάνω και θα κάνει σατάραχο. Ατά ναι, αυτό, ψυχρέα. Σα να βλέπει η φωνική τη βιένση. Ναι, κυρλέτη μαύρα. Κυρίω τι μαγώνε ναι. το πανηγύρι και να κοιτάγω τον Γιώργο Μάγκαρ. Θα φορά το ολόσωμο το το, το Και αυτό καθήμενο. Ναι, και αυτό καθήμε. Θα είναι όλοι καθήμενοι. Θα, τέχω... θα λέει, πάνω την άρτα και τα γλυκά. <laughs> και στα κάθε σατάρα, σαν να μην συμβαίνει. Τρει ώρε καθήμε. Τώτε ώρε. Και θα πηγαίνει με τα σπίτι να περπατήσει. Κόλτα πανηγύρι, το ευχαριστήθηκα. Φέτω ήταν, πώ την κάναμε Καθιστεί όλοι, τι είναι αυτό Τι να χαρίσεις <laughs> Δεν ξέρω τι. πως τους έρχονται αυτές και οι πώς ιδέες Και πως θα γίνει, θα έχει και σερβιτόρο να σου φαίνει το τέτοιο Δεν θα περιμένεις την ουρά να πάρουμε την πετσούλα, τη φρέσκια Πως θα έρχεται ο σερβιτόρος, όρθιος με, μάσκα. Θα... με, με μάσκα στο πανηγύρι. Με μάσκα θα έρχεται. Θα αλλά... χαθεί όλη η νοστιμιά να πιάνει μεγάλη το αρκετό. το καθήμενοι κάπω με Στην Ικαρία που χορεύουν όλοι μαζί και τραντάζεται εκεί η γη. Πο... Η χαρά τη πλαστική Μ... καρέκλα. Τι θα γίνει. Στην Ικαρία πού να κάτσουνε. <σχει> δεν έχουν τόσε καρέκλε. <σχει> δεν έχει προβλεφθεί για να δεν κάτσουν όλοι Έχει Αυτά... κάθε Αυτά... μέρα πέντε πανηγύρια. Τα Σε μία ο... γειτονιά. Στο άλλο χωριό και πάλι. Δεν βγάλαν καρέκλε τόσε. Πλακάκια πιάνευτα. και μέρα όλα μαζί. Οπότε κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα. Θα δούμε, αναμένονται οδηγίες και πως αφινίσεις από τον αρμόδιο υπουργό. Πώς θα μου βάλει σαν δύο μέτρα να έχω τον άλλο χορευτή Δεν ξέρω. Τι πιο χορευτεί. Καθήμενο. θέλω να κάνω και τον με σε το νόμο του. Μα δεν θα χορεύεις είπαμε, θα είσαι καθήμενος. Καθιστό, τη τάβλα ένα κάθιστο. Μυρολόι καθιστό. Δεν λε κάτι άλλο. Ωραία, περάσαμε στο Πανηγύρι. Ήταν πάρα πολύ. Τα καγγέλια. Αλλά με κλάμα. Τα καρέκλια. Τι, αστείο Εκεί θα είναι. Δεν το πιασέσαι, Τα καρέκλια, είπε. Τάψα να περάσει γιατί το υπογραμμίζει. Γιατί, γιατί, γιατί, γιατί, πέμπτης. Τόσο Τόσο μια η Ιερά Σύνοδο εξέδωσε ανακοίνωση. Βεβαίω και ώρα ήταν. Για τη γιόγκα Βε, Για το πειλά δεν είπε. Όχι, έχει ξαναβγάλει για τη. Για γιόγκα. τη γιόγκα είχε ξαναγίνει και πριν λίγο καιρό. Επειδή όμω μέσα στην καραντίνα στο τα, Άργος. τα θυμάμαι όλα. Επειδή με στην καραντίνα όχι, και η Εράσοντο έχει ξανατοποθετηθεί για τη γιόγκα, Αλλά επειδή στη διάρκεια τη <σομίως> <και της> <σομίως> καραντίνας <σομίως> πολύ δεν του σατανά Επειδή πολλοί <σομίως> κάνανε <σομίως> γιόκε και τέτοια. Ε, αποφάσισε λέει, να υπενθυμίσει για βάζω την ανακοίνωση το χριστιανισμό πλήρωμα ότι η γιόγκα αποτελεί θεμελιώδες κεφάλαιο της θρησκείας του Ινδοισμού. Να. Διαθέτει ποικιλομορφία σχολών, κλάδων, εφαρμογών και τάσεων και δεν αποτελεί είδος γυμναστικής. Ωραία δεν μπορώ να το ρίχνω λίγο έξω. Τι. Είναι. Χριστιανισμός, χριστιανισμός Να. Κάνω και το ξενοτέτιο μου. Ωχ. Πάω και λί όχι, όχι, όχι. Όχι, παραμένω χριστιανό. Όχι. Ρε, παιδί το μου, είδα. Δεν γίνεται και τα δύο. Σαν Άλλη... να πηγαίνει μποφίλιο, μποφίλιο, μποφίλιο και λε μια μέρα θα πάω και μαζονάκι. Όχι, αυτό ταιριάζει. Ταιριάζει. Να... ταιριάζει. Καλά, αυτό να σου πω. Πού <laughs> να πάω. Αργυρό. Εντάξει. Κατάλαβε. Αυτό. Άσε με να πάω μια φορά τη εβδομάδα στον Αργυρό. Έξι μέρε <laughs> πήγα μποφίλιο. <από> Έκοσα. <laughs> εδώ δεν τα το χριστεπώνυμο πλήρωμα ότι. Τι θα γίνει. Δεν είναι να πειράξει. Δεν τι θα μα κάνει, θα μα διώξει από την εκκλησία. Όχι, όχι. Απαγορεύεται. Θέλω να πω ότι μπορούν τα πανηγύρια να εξελιχθούν σε γιόγκε. <laughs> και να κάνουν γιόγκα Για λογισμού και τέτοια. Να ακούσουμε όμω μετά. Μετά το το, το <laughs> αρνί, θα το γυμνάζουμε. Κατάλαβα. Μετά το πέρα στη Ιερά Συνόδου χτε, βγήκε ο Μητροπολίτη Μαρονία Κομοτινή ω εκπρόσωπο Ιερά Συνόδου. Πώ λέγεται? Δεν θυμάμαι το Μητροπολίτη. Α, ο Μητροπολίτη Μαρονία Κομοτινή. Δεν ξέρω καλά τι ξέρω. Σημασία εκεί ο Άγιο Κομοτινή, έτσι λέγεται. Άγιο Μαρονία. Πρέπει να πούμε Άγιος Γιάννης, Άγιος Γιώργης. Άγιος Μαρονίας μ' αρέσει. Άγιος Μαρονίας. Έχει μια Μαρονιά το Μαρονία. Και να. Κομωτινής και έκανε την εξή ανακοίνωση. Κοιτάξτε να σας πω, σήμερα η Ιερά Σύνοδος ε, όπως ε, ξέρετε συνεδρίασε και απεφάνθη. Αλλά θα ήθελα να, να πω κι εγώ αυτό που λέει η Ιερά Σύνοδος, με μια κουβέντα, ότι η γιόγκα δεν είναι γυμναστική. Το είπε. Αυτό σημαίνει ότι αποκλείονται και οι ιερείε. Δηλαδή, αν είσαι ιερέ θέλει να κάνει γιόγκα, δεν μπορεί. Προφανώ, του Ινδονισμού. Δεν είναι του Ινδονισμού. Το Συγγνώμη. Εγώ λέω ότι είναι του Ινδονισμού. Έχει κάνει ποτέ γιόγκα. Πιλάτε και τέτοια. Όχι, όχι. Εγώ κάνω κάνει πιλάτε μια φορά. Ναι. Είναι όντω του Ινδονισμού. Θα έπρεπε όντω να απαγορευτεί. <laughs> είναι του Ινδονισμού. Μια φορά μόνο. Ε, πόσο να κάνω, <laughs> δεν άνοιξα δεύτερο. Πολυγυμνέσαι. Με προσαγωγή και δεν παίζω και ποδόσφαιρο. Τι, τι είναι κάνεις αυτό κάτι περίεργο, αλλάζει το πόδι ανάποδα. Σου βάζει να ανοίξει τα πόδια τέγκα, τίγκα και να ξαπλώσουμε τα χίλια στο πάτωμα. Ωραία, δε, αυτό τι είναι εύκολο. Όχι με τον στόμα του, δηλαδή. Το ο, ο, ο, το ο καθένας το κάνει αυτό. Σιγά, άλλο. Δεν σηκώνεσαι μετά. Ναι, το κάνεις Άντε φέρε με. Γιατί να σηκώθεις, Γιατί να σε φέρει κάποιο. Για, για να φύγω, τι να σηκωθώ, θα κάτσω. Ισουνέ εκεί, κάτσω Είχα πλώσει τα χταπόδια. Και έλεγα ότι αυτό είναι γυμναστική. Ότι κάνω πιλάτε, εγώ τάχα τώρα. Ότι, ότι τώρα σώμα. γυμνάζομαι και ότι κάνει καλό στη μέση. Ποια μέση μωρί, μου, φύγα τα πόδια. Δεν τώρα δεν έχω ισχύο. Που αντιμετωπίζει το θέμα. Δεν μ' αρέσει τρόπο. Υπάρχει η ινδουιστική γιόγκα, ναι. υπάρχει η ελληνική γιόγκα. Τις διαφορές Ποιες μας σάς. τις περιγράφει ο Λεωνίδας αδερφός Άντων Γεωργιάδη. Δεν μπορεί κατά την αρχαία ελληνική αντίληψη, δεν μπορεί το σώμα το οποίο μένει ακίνητο και βαρύ ρυθμο να μπορέσει να απορροφήσει την ζωική ενέργεια, τη ζωτική ενέργεια που υπάρχει στη φύση. Αυτό το λέει και ο Ξενοφόλου αλλά και ο Πλάτων στον Τίμεο.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 Εμεί στον ελληνικό διαλογισμό δεν, είναι, δεν έχουμε το ίδιο, δεν ακινητοποιούμε το νου. Αντίθετα, θέλουμε ο νου να δουλεύει, αλλά πρέπει να είναι συγκεντρωμένο σε ένα πράγμα. Κατάλαβε τι διαφορέ. Στην ναι. Ινδουιστική Γιόγκα σβήνει ο νου, κλείνει. Εδώ στην Ελληνική Γιόγκα. Συγγνώμη με τον Λέιντζερ, είναι ζωντανό ο νου, αλλά σε ένα πράγμα συγκεντρωμένο. Μισό λεπτό Μπορώ να του ζητάω, να έχω συνδρομή. Θέλω συνδρομή για Ελληνική Γιόγκα. Ναι. Έχουν τα γυμναστήρια τώρα που ανοίγουν. Ε, θα ρωτήσει. 15 του μήνα ανοίγουν. Πόσο, και έχει άλλη τιμή η ελληνική. Μήπω είσαι εγώ, μεν με, την παίρνεσαι σε εγώ έχω μια όταν. Δεν έχω ιστορία. Όταν πήγε μία φορά να κάνει πιλάτη, τι του είπε του γυμναστήριου στην Την επόμενη φορά που δεν πήγε. Δεν δι... πήγα, δεν του είπα. <laughs> <laughs> σε χάσανε από πελάτη. <laughs> δεν με ξαναείδε. Είχε προπληρώσει. Όχι, ευτυχώ είχα πάει εδώ. Και έχουν και εργαλεία από του <laughs> Ατανά τέτοια. Ε. Βγάζουν, πάσει βγάζουν πάσει και κρεβάτια, ειδικά σαν του προκρούστη. Που σε τραβάνα αριστερά, Έχει κατελατήρια. Σε τραβάνα από εδώ, από εκεί να μεγαλώσει. Ε, αυτό καλό θα σου κάνει. Τι καλό θα, πόσο <laughs> να μεγαλώσω πια. Δεν έχω να το βάλω στο βράδυ. Βρακ... <laughs> Α, τι <νουσες. laughs> Α, όχι, ναι. ναι. Καλό θα τέτοια, σου έκανε. Γκρεμιέσαι, κάτι αλυσίδε. Από εδώ έχει κάτι κρεβάτια που έχει από πάνω έχει οροφή. Μερακλίδικα. θυσία, κάτι Ναι, είπαμε αυτό Ντράπηκα που είχα πάει και με δραμάτινα, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Να του λέω ότι είναι. Άρρωστο είναι. Βάζω την κουκούλα μου καλά-καλά με το φορμουάρ πίσω. Και πηγαίνει. Ναι, και πήγα. Μετά από αυτά, λοιπόν. Υδρώνει. Μετά από τη Γιόγκα. Ναι. Η Εκκλησία θα φέρει και άλλε. Εισηγείται και άλλε απαγορεύσει. Τι άλλο, δεν θα κάνουμε peck-deck. Ακούμε τώρα. Α. Εν συνεχεία τη αποκήρυξης τη Γιόγκα από τη ζωή του Έλληνα, η Ιερά Σύνοδο επιβάλλει στου πιστού νέε εντολέ. Από εδώ και στο εξή, δεν επιτρέπονται οι επισκέψει σε αρχαιολογικού χώρου με παγανιστικά αγάλματα, όπω το Μαδίο των Δελφών, το νησί τη Δήλου και το Μουσείο τη Ακρόπολη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία παρακινεί, μάλιστα, την κυβέρνηση να στείλει και τον υπόλοιπο Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο. Επίση, απαγορεύεται οι πιστοί να υποστηρίζουν άρη Από όλων Αθηνών, νύφε, το και άλλε 12 θειστικέ ποδοσφαιρικέ ομάδε. Οι παραβάτε θα έρχονται αντιμέτωποι με τον Μητροπολίτη πρώην Καλαβρή Αμβρόσιο ακόμα καταργείται απο το λεξιλόγιο τον χριστιανώνι εκφράσεις. Είσαι θεούλης και παναγιά μου ένα μορό. Τέλος αποκηρύษετε το τραγούδι ίστε θεός ίlios καλοκερινός και αφορίζεται ο Γιάννης Πάριος. Η ιερά synodos της εκκλησίας Ελλάδος, γιατί ο παράδεισος χρειάζεται θυσίες. Μια πρώτη δέσμη μέτρα. Με, θα ακολουθήσουν κι αλλού στη βορεία, σгана γίνονται Όχι αυτά. να τώρα ναuxiχρισέμε τη γιόγκα, πρέπει να συνεχίσουμε. Γι'νικός με τη γιόγκα, η ελληνική εκκλησία έχει θέμα. Καιρό τώρα, Γιατί δεν κάνουμε κάποια πορεία, κάτι έξω από χώρου ε, λατρεία ή Νομίζω είναι το επόμενο βήμα. Ε? Ε? Το επόμενο Γιατί μένουμε σιωπηλοί στα σπίτια μα, ε, στα μανουάλια μα και στα ε, παγκάρια μα. Πρέπει να γίνει. Γιατί, με μήπως το να σι... οργανωθούμε σιγά-σιγά. Να οργανωθούμε, δεν έχω αντίρρηση. Λουκά, τι κάνει. Δεν ξέρω. Ο φίλοι σου, ναι, σε παίρνει και μιλάτε. Ναι, δεν με παίρνει, δεν με πειρή μια, ναι, μια φορά. Σήμερα το πρωί έγινε ένα ωραίο σκηνικό στην Αθήνα. Οι εργαζόμενοι τη σωτηρία βγήκανε έξω στον δρόμο τη Μεσογείων για να διαμαρτυρηθούν για τα θέματα που φαντάζει το καθένας. Έχουν περάσει και πολλά μέσα στην tr tr αυτά που, χειροκροτάμε στα, μπαλκόνια, για που, αυτά λέει που χειροκροτάμε στα χειροκροτάμε στα tr που tr tr tr tr tr tr tr και tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr και δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Ήταν μια ωραία σκηνή. Θα το ακούσουμε. Το είδαμε προχθέ και μια συναυλή Θεοδόρη του Drive-In. <laughs> και <laughs> χειροκροτάγαν μέσα ακριβώς. από τα αυτοκίνητα. Δεν είναι το ίδιο ακριβώ. Δηλαδή είναι και οι πορείε θα γίνονται Drive-In <laughs> πια, σύμφωνα με τα μέτρα, Drive-In. <laughs> πολύ συχνά έχουμε σε οθόνη. Δεν είναι ακριβώ το ίδιο. Να ακούσουμε πώ το Open, τυχαίο κανάλι. Και άλλα ανασχολήθηκαν, αλλά δεν μπορούσαν να τα έχουμε όλα τα κανάλια. Πιο πολύ να καταλάβουμε ηχητικά πώ. και να φτιάξουμε την εικόνα τι ακριβώ συνέβη το πρωί. Αλλή μοναρ δεν είχε γίνει αυτή η ενίσχυση Τα τέσσερα ο, ο κόσμο. Θα... Όχι το μόνο το δεν διαμαρτύρονται Συγγνώμη κυρία Χαρίτσι μου Πρόσθεται μπροστά αυτό παιδιά να, να το, το δούμε, δούμε. Ας... Σας παρακαλούμε Πού... πολύ ένα λεπτό ε, Ο κόσμος η οδηγή Στην, ε, στην ταλαιπωρία ουσοργείο. τους μέσα μάλιστα, Ακινητοποιημένη Είναι εντυπωσιακό το πλάνο. αυτό Χειροκροτούν τους και του νοσηλευτέ. Σε κινητικέ εικόνε. εικόνες ναώς πύρος αυτό παιδεία, Θα πούσουμε, να σαν σαν να σας πω, να σας πω ότι αυτό ότι αυτό αυτό το, οποίο, αυτό το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή είναι μοναδικό είναι πράγματι, πράγματι οι άνθρωποι εδώ κάτω δίχτυρο produσαν τους συγκεντρωμένους εργαζόμενους εργαζόμενου συμβασίου στο νοσοκομείο και πράγματι το οποίο αυτό είναι... έτσι λοιπόν κάπως έτσι γίνεται πράγματα πράγμα το πρωί Ωραίος το είχαν σημικό. υπολογίσει έτσι τα κανάλια στην αρχή Το είχαν υπολογίσει ο... ότι έφραγαμε <laughs> στη Μεσογείο. Ο τουρισμό. Σε μια μικρή μερίδα ανθρώπων, τώρα 50. Μια μειοψηφία. Άνθρωποι, μια, μειοψηφία μια μειοψηφία. ταράζει τον 5 εκατομμυρίων τη ζωή. Λε και η ναι. κυβέρνηση που είναι μειοψηφία δεν ταράζει τον 10 εκατομμυρίων τη ζωή. Κάθε μέρα. Έτσι ναι, αλλιώ. Ναι, αλλά είναι. Μην κινητοποιηθεί κάποιο, μην κάνει οτιδήποτε. Αλλά του την έφερε και ο κόσμο από κάτω. Χειροκρότησε και μπράβο και ωραίο ήταν αυτό. Ωραία σπασίματα είναι αυτά. Σπάνε τον και την. Καθημερινότητα και τη, ρουτίνα, και τη ρουτίνα. Και είναι και ωραίε απαντήσει σε διάφορε ναι, ερωτήσει ναι, τέτοιου. Ειστεριου... Χωρί να έχετε δει καν η Ναι. Εδώ είναι η Ελλεινοφρένεια, θα πάμε στι πρώτε. Η Ελλεινοφρένεια ναι, τη ναι, ναι, Πέμπρα. Ο Λιάνκα βλέπω πουλάει ένα θερμόμετρο, λέει έξυπνο θερμόμετρο, κάτι τέτοιο. <laughs> <laughs> Τελικά είδε, μπορεί να, πα, να παίρνει χρόνια, αλλά ο καθένα καταλήγει εκεί που πρέπει. Ναι. Δηλαδή για το τηλεμάρκετινγκ νομίζω είναι πολύ καλό. Ο Χθε πουλάει ένα μαξιλάρι. Νομίζω είναι ταιριαστό. Πουλάει ένα μαξιλάρι. Όχι, νοκέ για τηλεμάρκετινγκ, τα άλλα. Το οποίο μαξιλάρι δεν το πουλάει, γιατί το βάζω στο κεφάλι του ενώ είναι όρθιο. Α, και έλεγε το μαξιλάρι ασθέναν... Και κουραζότανε; Ναι, ενώ είσαι όρχιος βάζει ένα μαξιλάρι Ήταν στο Βέρκο. Ήταν έξυπνο, Βέρχο. στεκότανε. Το μαξιλάρι ναι. Όχι. <laughs> λοιπόν, διαφημίσεις οι πρώτες Καλά, και εδώ είμαστε... <laughs> <Αντώνη> Καλά <Μέλκον>. έτσι Εδώ <laughs> είμαστε σε λίγο. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Ήταν η χαρούλα ε. Α, Πάνω από το καζαζάκι, πολύ ψηλό ο Καζατζή. Ναι, όχι, όχι. Είναι η χαρούλα Αλεξίου, που το πρωί παίζουν κάτι δηλώσει που έκανε χθε, με τι οποίε ανακοινώνει ότι σταματάει το τραγούδι εξαιτία προβλημάτων που αντιμετωπίζει με τη φωνή τη. Στο δεύτερο πρόγραμμα έδωσε μια συνέντευξη. Θα σα διαβάσω τι λέει. Έχω λέ, απομακρυνθεί μεταξύ άλλων. Έχω απομακρυνθεί από το τραγούδι τελείω. Δεν μπορώ να τραγουδίσω όπω τραγουδούσα παλιά. Και δεν καταδέχομαι να συνεχίσω να το κάνω αυτό αν δεν μπορώ να το κάνω καλά. Δεν πάει η φωνή μου πια, δεν με ακούει η φωνή μου και είπα ότι είναι καλύτερα να σταματήσω. Δεν είναι σωστό. Και συνεχίζει μετά, μπορεί και εγώ να σαμποτάρισα τη φωνή μου. Όταν κατάλαβω ότι δεν αποδίδω πια όπως παλιά, να τη έσκαψα λίγο παραπάνω το έδαφο. Είπα, υπάρχει μια φυσική φθορά σε όλα τα πράγματα. Μην είσαι τώρα ένα νούμερο που βγαίνει και προσπαθεί να φτάσει στην Ότα. Αφού δεν μπορεί πια η φωνή σου να το βγάλει αυτό, σε βάσου αυτό που έχει κάνει μέχρι τώρα. Έτσι ανακοίνωσε ότι σταματάει αυτή η κορυφαία φωνή. Κατά μου ήταν η κορυφαία γυναικεία φωνή. φωνή. Κορυφαία. φωνή. φωνή. φωνή. φωνή. φωνή. φωνή. φωνή. Αυτό που ακούμε τώρα είναι ένας δίσκος που βγήκε τώρα, ένα CD που βγήκε τώρα, λέγεται τα τραγούδια της ξενιτιάς, τα ηχογράφησε Χαρούλα Αλεξίου το 1987, ε, είναι α, καμιά δεκαριά τραγούδια, θα ακούσουμε δυο-τρία, ε, μπήκε στο στούντιο τα ηχογράφησε, δεν βγήκανε ποτέ όμως. Γιατί? Γιατί τότε είχε βγάλει ταυτόχρονα και το Αγάπη Νεζάλι με το Θάνο Μικρούτσικο και επελέγει να μην βγει αυτός ο Μια δίσκος. δίσκος. Ε, Δεν δε μπορεί να είναι ταυτόχρονα Παράλληλα να ναι. θα μπορούσε να είναι γιατί είναι και άλλους χαρακτήρες ναι, το... Μείναν σε κάποια συρτάρια με στην καραντίνα ψάχνει η εταιρεία Ψάχνει η χαρούλα και βρίσκουν αυτά τα τραγούδια Το βγάλανε λοιπόν σε CD ε, Και έχει τα τραγούδια της ξενικιά. Έτσι λέγεται Υπάρχει και στο YouTube μπορείτε να το βρείτε Αυτό είναι το ψωμί της Ξενικιάς Αυτό που ακολουθεί είναι το Θοδωράκης Βράχο βράχο Γαίμο μου, το μετράω και μπονό. Ήνετο παραπονό μου, πότε μάνα θα εδώ; Πότε μάνα θα Είναι στέα; Υδιαίτερε εκτελέσει, πολύ ιδιαίτερε εκτελέσει. Ναι, ναι, είναι όλος, όλο. Το CD είναι κάπω. Αν ήθελε κάποιο να κάνει φέρμα στη Χαρλό Αλεξίου, δεν ξέρει τι να πρωτοβάλει. Πραγματικά θες. Αλλά έχει ώρες, μια τεράστια πορεία, ωραίε επιλογέ. Προσεκτική ακριβώς, πορεία. Κλείνει φέτο 50 χρόνια. 50 χρόνια. το 1970 ξεκίνησε, την πρωτομάθαμε. Και τώρα 2020, 50 χρόνια ακριβώ. Με ποιο την πρωτομάθαμε. Δεν το ξέρω αυτό να σου πω την αλήθεια. Mm. Έχει αξία μια έρευνα, αλλά δεν είναι στα πλαίσια αυτής τη εκπομπής. Ευχαρίστως να κάνουμε πέντε ώρες για τη Χαρούλα Αλεξιού και έξι και δέκα, δεν έχω αυτό. θέμα ναι. αλλά θέλει και μια Τα πρώτα χρόνια υποθέτω με το Λοΐζο. Ε, καλδάρας, Καλδάρας. Καλδάρα πρώτα καλδάρα, και καλδάρα, μετά Λοΐζο. Είναι. Ναι, ναι, μετά Λοΐζο. Ε, τα αρχικά ήταν Καλδάρας. Ε, μικρασία, κάπω έτσι δηλαδή, ακούσαμε αυτή τη δροσερή φωνή. Σε κάτι το Δημητρού Λαμουγιά σου, αυτά παίζανε στα μέσα της δεκαε... στην αρχή τη δεκαετία του 70. Ναι. Έτσι ακούστηκε και μετά με την παράλληλη πορεία, με Γιώργο Νταλάρα, με Δημήτρα Γαλάνη. Πήγαιναν μαζί όλοι αυτοί. Ναι, ναι, όλο αυτό. Νίκο Ξυλούρι τότε. Δεν είχε τι να πρωτοδιαλέξει. Άνοιγε ραδιόφωνο και <συλίξεις> σε μάγκονε το ραδιόφωνο σε κάθε στροφή. Σε κάθε πόρτα τράβαγε ο Ξυλούρι. Έκανε μια άλλη στροφή σε τράβαγε Αλεξίου. Τρα... Τραυ... Τραυ... Τραυ... Τραυ... Τραυ... Τρα Πήγες παραπέρα ήταν ο Δαλάρας, ο Καλδάρας, Λοΐζος, τον Δοράκης, Δεν έπαιρνε δεν ανάσα, σε χτίπα γη αλίπητα. Το ραδιόφωνο ήταν εγκληματικό τότε, μουσικό εργαλείο. Μα αυτό, αυτό, αυτό τον τρόπο μα αυτό τον τρόπο μα αυτό τον τρόπο. Ά, να λίγο να πάξεις μου. Το με και πάνω. Μα να να σε, δω. Πότε, σε δω. Και βλέποντας τα όσα γίνονται στην Αμερική ε, τις λύσεις όπως λένε. Ναι, τα πλιάτσικα, τα πλιάτσικα, μπράβο. Την ανομία. Και ακούγοντας εδώ κάποιους που ενοχλούνται με τα πλιάτσικα στην Αμερική, στην Αμερική. Και βλέπουμε εκατομμύρια μαύρου λευκού να διαμαρτύρονται και με έντονο τρόπο, που αυτό δείχνει οργή, ιδιαίτερη οργή. Ε, Κατηγορούν γιατί γίνεται το πιάτσικο. Γιατί λέει ο μαύρο να διαμαρτυρηθεί. Βγαίνουν και λένε υπουργοί, δημοσιογράφοι να διαμαρτυρηθεί, αλλά δεν μπορεί να σπάει την πιτρίνα και να παίρνει ζευγάρι παπούτσια. ενώ άλλο μπορεί να βομβαρδίσει τη Μέση Ανατολή για να, τι, ναι. για να αποδώσει ειρήνη. Είναι μια οπτική αυτό. Ε, εκεί δεν θα διαμαρτυρηθεί κανεί έτσι κι αλλιώ. Α, εκεί κι για τον Μαύρο όμω που σπάει, καθόμαστε εμεί εδώ έτσι όπω ζούμε και όπω μπορούμε να μιλήσουμε και έχουμε τη δυνατότητα, όχι μόνο εμεί και ένα υπουργό και οποιοδήποτε με την στη Ελλάδα και κατηγορούμε αυτόν που διαμαρτύρεται. Υπάρχει μια αιτία και αφορμή γιατί διαμαρτύρεται. Η αφορμή είναι η δολοφονία του Φλόιντ, yeah. του Μαύρου, και η αιτία είναι η αδικία που νιώθουν εκεί, η απελπισία που νιώθουν. Είναι απελπισμένοι άνθρωποι. Και τον κατηγορεί εσύ και τρέχοντα ενώ τον κυνηγάει. Η αστυνομία θα σπάσει τη βιτρίνα και θα πάρει ένα ζευγάρι παπούτσια που είναι το καλύτερο παπούτσι που θα φορέσει τη ζωή του. Γιατί δεν έχει τη δυνατότητα, με άλλο τρόπο δυστυχώς, να πάρει παπούτσι. Και έρχεσαι εσύ εδώ και τον κατηγορεί που πήρε το παπούτσι που δεν θα το ξαναπάρει ποτέ και δεν θα το ξαναφορέσει ποτέ γιατί ζήκατε από τη γεφυρά και τρώει από συσίτιο. Πόσο γομάρι μπορεί να έχει για να το κάνεις αυτό. Καλά, εύκολο, Να κάτσει από εδώ και να για να φύγει από τι ευθύνε του Τραμπ και του συστήματο αυτού που έχει φτωχού, πάρα πολλοί φτωχού και αδικία και να κατηγορήσει αυτόν που πάει να κλέψει. Και σπάει το τζάμι. <συσίλυν> το λέγαμε και προχθέ. Και να φύγει λέγαμε... από την ουσία κιόλα, να μην καταφερόμαστε εναντίον του, του, του, ο, του Τραμπ. Ότι και είναι όλο αυτό. Ότι είναι, είναι πάντα υπάρχει ο εχθρό. Οι διαδηλωτέ κακό. Ναι. Ε, λέει λατή. Ε, τα αυτά προχθέ. Μου στέλνει μήνυμα εδώ ένα ακροατή, δεν το διάβασε. Λέει Ή θα θέλουν να σπάσουν το μαγαζί σου. Προφανώ δεν θα θέλουν να μου σπάσουν το μαγαζί μου. Αν με ρωτά αν αυτά είναι τρόποι. Ακόμη και στην Αμερική, οι όχι. Και δεν φέρουν αποτέλεσμα. Θέλει οργάνωση εκεί και θέλει στόχου και θέλει και συντονισμό. Βία, βία όμω είναι η πολιτική του Τραμπ. Όχι αυτό. Ναι. Αυτό προκαλείται από την πολιτική του Τραμπ. Μπορώ, του τους... Τραμπ, προφανώς, μπορώ να το κάνω. Προσπαθώ να εξηγήσω. Δεν αποδέχομαι αυτό που γίνεται, αλλά πάντα προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι οδηγεί κάποιον. Ναι, αλλά να διαβάζουμε και σωστά. Όχι να διαβάζουμε βία. Η φτώχεια, α πούμε, δεν είναι βία. Και μιλάμε για τα μαγαζιά στην. Αμερική, αυτό που γίνεται εδώ. Και δεν πάω καν στη δολοφονία. Ναι, ναι, ναι. Του μπάτσου στον ε, μαύρο, επειδή είναι μαύρο. Όχι τα σπασίματα που γίνονται εδώ. Αυτό έχει άλλη ανάγνωση. Μιλάμε για αυτά που γίνονται εκεί σε ένα κλίμα που ε, σχεδόν οι μισέ πολιτείε έχουν εξεγέρσεις. Κάθε βράδυ προκαλεί ο ίδιο ο Τραμπ. Η αστυνομία λειτουργεί, ο στρατό κυκλοφορεί. Σε αυτό το κλίμα τα λέμε όλα αυτά. Και στέλνει λοιπόν εδώ. Χτε παίξαμε το μικρό κόσμο του Ναζίμ ναι. Χιπκεμέτ, ε, του θανιμ ναι. Και να, λοιπόν, με ηχητικά μέσα από τον George Floyd όταν ε, λέει δεν μπορώ να αναπνεύσω που τον χτυπάει ο αστυνομικό και τον έχει πατήσει κάτω. Και λέει εδώ ένα κύριο Αλέξανο ακροατή. Κύριε Καλαμού και χθε ακούσαμε από την εκπομπή σε ένα πείμα του να ζύγουν τη που μεταξύ άλλων έλεγε με τη συνδέεια μέσα στην πόλη τη Καλκούτα, φράξε τον δρόμο σε έναν άνθρωπο, εμένα μου ενδιαφέρει τι έγινε στην καλκούτα. Εσεί που ασχολήστηκε και η εκείνα είναι δίπλα τη. Θα πείτε κάτω ή, όπου σαν σήμερα να σφοιτητή στην Κίνα στην πλατεία τιέναν να ανέφερε στο δρόμο σε ένα τάνκ. Ε, μια επέτειω σήμερα είναι ναι, και αυτή, θυμόμαστε όλη την, την εικόνα το 89 ναι. στην πλατεία Τιέναν Μέν που πάει που ένας φυτικής πού είναι μπροστά... πάει, μια πολύ ωραία εικόνα πολύ ναι. δυνατή εικόνα και πολύ γνωστή όλοι κάπως και πολύ γνωστή, και και λοιπά. Ε, ότι και καλά μα το λέει αυτό γιατί θα υπερασπιστούμε νομίζει τώρα εδώ ο φίλος Αλέξανδρος το καθεστώς αυτό που έστειλε τα τάγκς απέναντι στη διαδήλωση. Καμία υπεράσπιση στο καθεστώς των Κινέζων καμία απολύτως το ότι έχουν σφυροδρέπανα δεν σημαίνει ότι είναι. Και αυτό ακριβώς που λένε ότι είναι. Είναι ένας καπιταλισμός με φοβερές αντιθέσεις ε, και αντιφάσεις και με ανισότητες, τρελές ανισότητες. Υπάρχει φτώχεια, υπάρχει ένα σύστημα υγείας, είναι η αλήθεια, καλύτερο από τις Αμερικές, ναι. υπάρχει ένα σύστημα παιδείας, καλύτερο, αλλά δεν πάβει να είναι ένας καπιταλισμός. Δεν είναι ο κομμουνισμός σε καμία περίπτωση. Ακρές... Αυτό που Ρέπτε, να τα είδαμε και στην Κίνα, δεν Επίσης, είναι αυτό ο λοιπόν. Επίση. Ε, σε κάθε τέτοια διαμαρτυρία, διαδήλωση και σε κάθε στιγμή εμβληματική για την ιστορία της ανθρωπότητας κοιτάμε ποιος διαμαρτύρεται με ποιο περιεχόμενο κατά ποιου διαμαρτύρεται δεν υιοθέτουμε όλες οι διαμαρτυρίες είναι καλές όλες οι καταστολές είναι κακές ε, έχει να κάνει με το το περιεχόμενο της κάθε διαμαρτυρίας και της κάθε ιστορικής στιγμής. Θέλει μια μελέτη δηλαδή, θέλει ένα ψάξιμο, δύσκολα πράγματα αυτά. Ναι, εντάξει, γιατί η αρπακολιά είναι γενικώ το... Πολύ εύκολο και το και... μυαλό ρέπει προς τα έκυ. Γι' αυτό λοιπόν, από το δίσκο της Χάρουλας Αλεξίου που βγήκε τώρα, α, αυτό που ακολουθεί είναι από εκεί. Αχ, η ξενήτια το Λοιπόν. Δεν μπορώ να αναπνεύσω, κρατήστε το αυτό το μήνυμα. I, I can't, can't breathe γιατί έχω Κυριάκο, Μητσοτάκι και Δημοκρατία. Απλά και εξάστερα. Ένας ένα είναι ο Παπα που δεν μπορεί να αναπνεύσει. Και άλλος είναι ο συνάδελφο του Βογδάνο που μπορεί να αναπνεύσει επειδή έχουμε Μητσοτάκη και Δημοκρατία. Το I can breathe, το μπορώ να αναπνεύσω, δεν ήταν και στα στήθη των αστυνομικών στη Νέα Υόρκη ναι, ε, σε ε, αυτή ε, ε, μετά, ε, τη μεταδολοφονία. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Ah, okay. ναι. Λοιπόν, ε, ε, ο καθένα τον πόλεμο ότι. Εδώ, ένα ακροατή με το όνομα Ρωμανό μου στέλνει κάτι στατιστικά στοιχεία που λέει για να δείξει ότι η μαύρη μαύροι είναι κακή στην Αμερική. Ένοπλε ληστείε επιθέσει για κάθε 8 απόπειρε από μαύρου αντιστοιχεί μία από λευκού. Uh -huh. Αποδεικνύει με αυτό και από κάνα δύο στοιχεία που στέλνει παραπάνω ότι οι μαύροι ρέπουν προ την εγκληματικότητα. Ah. Προφανώ, αγαπητέ ah. ακροατή, είναι στο περιθώριο. Ζούνε στο περιθώριο. Δεν έχουν την ίδια μοίρα, την ίδια αντιμετώπιση. Από, όταν πάτησαν το πόδι τους εκεί, τους φέραν από την Αφρική ως δούλους, έτσι τους αντιμετώπιζαν πάντα. Όταν είσαι στην ανέχεια και απευπισμένος, προφανώς. Όταν αγοράστηκαν, τους αγόρασαν. και ναι, ναι. ήταν σκλάβοι Από τότε συνεχίζεται αυτό και βλέπεις πως και οι πρόεδροι και οι αστυνομικοί τους συμπεριφέρονται, αυτός θα εγκληματίσει. Αυτό λέμε, να είναι μια κοινωνία εκεί και παντού, που δεν θα έχει ανισότητε, ώστε να μην είναι εγκληματίο κάποιο, να μην είναι εγκληματιστό. Που θα είναι μία υφηλή, ανθρώπινη, δεν θα είναι ναι. μεράτσε χωρισμένο. Εδώ δηλαδή βλέπει τα στατιστικά στοιχεία και τα διαβάζει και λέει είναι κακοί, καλά του κάνουν. Ναι, δεν σκοτώνουν στον δρόμο. Άρα, Άρα έχει τον να το σκοτώσει. Αφού μπήκε 20 δολάρια πλαστό. Είχε, δεν είχε πλαστό. Άρα, Άρα γιατί να Αυτή τη λογική εδώ του συγκεκριμένου Ακροατή την έχουν και πάρα πολλοί άλλοι. Πάμε να φύγουμε. Έχουμε Πάμε το λαό, μας πάει στο μακεζίνο. Μένεις τη γιόγκα που αφορίστηκε από την εκκλησία. <laughs> Έχει αφορίσει δηλαδή, η εκκλησία το Μητσοτάκι, <laughs> τη γιόγκα, την κεραμέα ως το και τη γιόγκα. Καναπαιδεραστή παπά δεν αφορίζει. Όχι, δεν είναι. Α, τάξι, και, δεν λέω, υπάρχουν. Μα, είναι ε, Λέω άμα, τι υπός. Τη γιόγκα λοιπόν, λογικό. Άντε, τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. σας. Θέλω να σχολιάσω λίγο για την ανωτερότητα τη ελληνική φυλή. Ναι, βεβαίω. Ε, ε, ότι την έχουμε, την έχουμε. Μεγάλη, ανώτερη. Σε ραδιόφωνο στη Σουηδία αναφέρανε ότι οι Τούρκοι βουλευτέ και η κυβέρνηση λένε πω όλο ο κόσμο έχει σαν παράδειγμα την Τουρκία για το πώ αντιμετώπισε το κορονοβίρου. Ένα αυτό. Και δεύτερον, ότι τα αραβικά κράτη πλέον άρχισαν να πιστεύουν ότι κάτι παίζει με τα χρωμοσώματα του γιατί αυτοί δεν είχαν τόσο πολύ κορονοβίρου. Και κάτι παίζει ότι αυτέ οι Πιο δυνατέ, πιο ανώτερε. Πιο ναι. ανώτερε, ναι, υπάρχει αυτό του ναι. φανέ. Ήταν ένα παράδειγμα στους, για το πώ σκέφτονται οι Έλληνε και πόσο, πόσο πολύ ταιριάζει Το βασικό στους, είναι ότι σκέφτονται αυτοί πάραβες. οι Έλληνες, Ότι σκέφτονται, ότι παράγουν σκέψη αυτό. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σχολιάσω. Να τελικά να, να ακούσει λίγο το κοινό σου, γιατί αρκετοί από αυτού ακούνε και άλλοι έχουν άλλε σκέψει. Ότι τελικά δεν είμαστε ανώτεροι, να το ξέρουν. Είμαστε απλά όπω όλο ο κόσμο. Καλά, και όχι πάντα άνθρωποι, αλλά τέλο πάντων. Ναι. Όπω δεν και όλο ο κόσμο πάντα. Άνθρωποι. Άστο, αυτό μεγάλο κουβέντα. Ποιο ναι, είναι άνθρωπος, ναι, ναι. άστο. Όπω α πούμε αυτό που έπνιξε τον άλλον γιατί θέλει να το συλλάβει, αν είναι δυνατόν. Αυτό, αυτός, το λες παράδειγμα ανθρώπου. Όχι. Ε, άστο. Έλα, για. Οι άντρε δεν μιλούν πολύ στον ουσού να το γράψει όσο για την αγάπη του τη δείχνουν με πράξη. Μόλι έγινε προσπαθεί. Βάλε πρόθυψη. μελωδία. Ναι, πάλι μελωδία. λοδία. Να σου πω μόλι έγινε προ την προγρόσο μισοτάκι, ποιο προσέλαβε πρώτη πρώτου. Ποιου. Ε, Στου αστυνομικού. Αυτό τα λέει όλα. Η πρώτη πρόσκληση, το δημόσιο έγινε για αστυνομικού. Τι άνε, δεν κατάλαβα, Σπουπεντιαρέου. Αυτό σου λέω, αυτό σου λέω. Οι άντρε δείχνουν τι αγάπη του με πράξη. Του δικού του δεν θα βάλει, ποιο θα βάλει. <laughs> Αφού που φιλάνε τον καθεστώ από όλου έτσι, μπράβο, μπράβο, μπράβο, τα πατσόκιλα, έλα, γεια! Κάπω έτσι έκανε και η τυραννία. Αν θυμάμαι καλά, Πάμε, Μωρή Λουκριπία, σε πιάνω εύκολα τώρα σε αυτό το σταθμό. Αμπά, έχω πολλέ γραμμέ, γι' αυτό. Έχει πολλέ, Μωρή Λουκριπία. Και αυτή που περιμένω είναι η δικιά σου, η γραμμή σου. Που λέμε, αντε γραμμή σου, Βρε, αντε γραμμή σου, αντε γραμμή σου. Βρε, αντε γραμμή σου, αντε γραμμή σου, Είσαι ωραίο και τίπα, μα που το πα. Να σου πω, ρε, κα... Έλα γραμμένα. Η Αμερική ρε μαλκάνε μια χώρα εγκληματιών. Από τότε που ξεκίνησε, όλοι οι εγκληματίε είχαν πάει εκεί, απάντησαν του Ινδιάνου, απάντησαν του μαύρου, του είχαν σκλάβου. Μιλάμε για καφάρματα σε ένα ποσοστό 70%. Τι... Γιατί συγκρίνουμε, ρε φίλε, την Αμερική και τη βία που υπάρχει. Γιατί είναι όλοι μπάσταρδοι και όλα καφάρματα Και οι έγχρωμοι, οι μαύρη οι μπάτσοι και όλοι είναι μπουδέλα ρε μαλκά. Τι δουλειά έχουμε εμεί με αυτού και συγκρίνουμε τον μπάτσο που σκότωσε τον μαύρο. Εκύρε μαλ και ε, όλοι οι εγκληματίε σε κάθε γειτονιά σε πυροβολά. Σε κάθε γειτονιά υπάρχει μαφία... Έχει καμιά σχέση με μα, δηλαδή το φέρουμε στα δικά μα τα μέτρα και σταμάτι έχουν τρελαθεί όλοι που σκότωσε. μα <ΚΚΚΚ> <ΚΚΚΚ> όλοι καθάρματα είναι. Έχουν την οπλοφορία 80% πυροβολιών στα σχολεία, σκοτώνονται μεταξύ του. Τι σχέση έχουμε μισιό του γραμμή δεν επανάλη. Μαύρη, οι μαύροι το κάνουν αυτό, οι μαύροι πυροβολάνε. Έχει την λευκό εγκληματία, όχι. Ο λευκό άμα σκοτώσει, κάτι θα ξέρετε. Όλοι καθάρματα είναι ρεμά. Καλύπτοι μαύρη πά στο Τέξα του βλέπει με τα όπλα λευτοί μαύρο όλοι. Τον μάθρα πάει στείλ το κολαράκι του άσπρο μέσα στην οικία μαύρων. Ή το αντίθετο. Μα εκεί είναι όλοι εγκληματίε, αυτό πάω να σου πω. Εμεί έχουμε πάρει με τα δικά μα τα μέτρα και σταθμά και λέμε Πόκο, ο μπάτσο σκότωσε το μαύρο. Πρέπει να πανταχθούν όλοι που δεν είναι ρεμπάκα. Σκοτώνονται μεταξύ του για πλάκα. Για τη θέση του πάρκινγκ που βγάζει όπλο και σουρή. Ποιο του γάμει του μάτια και όλου να πούμε. Να πανταχθούνε, να εκκληριστούν τα καθάρματα μεταξύ του όλοι και μπάτια και μαύρη και άστι και κόκκινη και κίτρινη. Μήπω και φτιάξα αυτή η χώρα που είναι όλα που δεν Αυτά τα παραγωγάκια σε εισαγωγικά όταν αναφέρονται σε μια χώρα, όπως είναι ας πούμε η Βόρεια Κορέα, και στον ΚΙΜ και τον λένε δικτάτορα και τη χώρα καθεστώς. Ε, γιατί δεν λένε και αυτή τη χώρα της ελευθερίας εισαγωγικά και αυτή καθεστώς. Δεν είναι καθεστώς. Είναι καθεστώς. Έχει δικτατορία η Αμερική, η γη της Επαγγελίας. Αυτό που για να τα χώσει στην Αμερική υπερασπίστηκε στον ΚΙΜ Ιογκούν το λες και πολύ εύστοχο παράδειγμα. Είναι η πρώτη φορά που ακούω πόσο είχε 192 χρόνια που πραγματικά ανατρίχιασα αυτό το ανακάτεμα που κάνατε με το τραγούδι και που ακουγόταν ο δολοφονημένος πίσω άνθρωπος. Πραγματικά με ανατρίχιασε συγχαρητήρια στο ράδιο που κατάφερε μέσα από τον ήχο να μας ταξιδέψει και να είναι σαν να, ακούμε, σαν να βλέπουμε μία εικόνα. Δεν ήταν μία εικόνα, ήταν ένας ήχος που έχει μείνει χαραγμένο στο μυαλό μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.